Λοιπόν, η Τζένιφερ Ντάουτνα πήρε τον Όπελ το 2020. Νόμιζα Τζένιμποτζι, yeah. θα έλεγε Μωρή. Τζένιφερ Άνιστον, κάτι τέτοιο νόμιζα. Τέλο Όχι, άκουσε τη νόμιζα, γιατί είναι σημαντική. Είναι η Τζένιφερ Ντάουτνα, λοιπόν, που έχει πει, βραδεύτηκε για την εξέλιξη του Κρι Παρ. Είναι η μέθοδο που χρησιμοποιείται τόσο τα Ζένικα και Τζόσον και Τζόνσον. Δεν μπορεί, λέει, να χρησιμοποιηθεί αυτό σε γενικό πληθυσμό για επόμενα 10 χρόνια. Εσύ κατέβει συντάγμα. Ούς. Γιατί πά να το υποτιμήσει αυτό σου λέει ονόματα. Και τι πάει να πει επειδή λε ονόματα. Επειδή λε ονόματα πάει να πει ότι τα ονόματα είναι σοβαρά ή ότι δεν λένε μαλακίε κάποια ονόματα. Δηλαδή δεν φροντάζει να πει ότι είναι νομπελίστα αλήθεια. τη πάει να πει παιδί μου, Όποιο νομπελίστα δεν είναι μαλακά. Νόμπελ έχει πάρει και ο πρώην υποψήφιο πρόεδρο Αμερική, ο Αλ Εγώ πάντω. Πάει να πει ότι δεν. Δηλαδή όποιο νομπελίστα δεν είναι μαλακά. Καλή χρονιά, Αποστολή μου. Δεν ξέρω, έχω ακούσει. Με υγεία και χαρά και όλα αυτά. Και χαρά στα σου και τα. Έλα, α τα σάλια τώρα, α τα σκέλια μου, ήσυχα. Τι θε. Σε, σε γλυκοπιάνω, γιατί θα σου κάνω κριτική σήμερα. Να σου πω, γλυκοπιάσε με λίγο. Έλα, έλα, α πούμε καλά. Mm. Λοιπόν, πρώτα, αυτοκριτική δική μου. Γιατί πρώτο τηλεφώνημα πέρυσι, είχα κάνει μια πρόβλεψη και είχα πει 2021 20 20 80% Των νομοσχεδίων παρέα. Ε, ναι, αλλά επισήμω δεν, δεν, δεν, δεν, δεν είναι. Σε... Επισήμω είναι αντίθετη πολιτική. Ναι, ναι, δεν το είχα το σχέδιο αυτό να είναι. Δεν το είχα δει. Εν χαϊβάνι ήστανε και τότε. Δεν πειράζει, όλοι κάνω. Κάνω την αυτοκριτική μου και θα βελτιωθώ. Τέλο, αφού έκανε αυτοκριτική, τέλο. Να. Κριτική σε εσένα, λοιπόν τώρα. Δεν μ' αρέσει αυτό. Θα την κάνω, ναι, δεν μπορώ. Έπεσε και εσύ τη λούμπα και στη χάκη για να φωνάξει <σχει> δυνατά. Δικό σα, συνάδελφοι. Ναι, δικό σα, συνάδελφοι. Απλά αυτό προέρχεται κυρίω από κάποιου οι οποίοι έχουν ψηφίσει. το 80% των νομοσχεδίων μαζί με τον Μησοτάκη και το μόνο που κάνουν και λένε είναι το δικός ασθενάδελφι. Μησοτάκη. <Σιναι> ο Χρήστος είναι ο Δάντης ο, ο συνάδελφος το ξεκίνησε. Ά. Ξέρουμε την πολιτική προέλευση του Χρήστου, του Δάντη. Ωραία <Σιναι> <Σιναι> <Σιναι> <Σιναι> είναι να μου πεις και για την κετούλα τη <Σιναι> Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Είναι ρε παιδί μου. Χρειάζεσαι σοβαρό λόγο για να πει αυτό το hashtag. Όχι, αλλά εντάξει, γενικά με να μου αρέσει καλύτερα το καπιταλισμένο και όχι το άλλο ρε παιδί μου, εντάξει. Το ίδιο είναι, στο πρόσωπό του είναι όλα. Α, ωραία, εντάξει, τότε συμφωνούμε. Ρε, σε, τι ψάματα λέτε για τον, για τον Άδωνη. Ό, ό,τι μπορούμε. Ε. Πού να τον φτάσει όμω. Πώ να κρυφτείς από τα παιδιά. Έτσι κι αλλιώ τα ψεύδουν όλα. Ναι, Πώ να κρυφτείς από τα παιδιά. Έτσι κι αλλιώς Τα ψεύδουν όλα. Ε, τα παιδιά, αλλιώς... τα ψεύδουν όλα. όλα. Να σου πω, ε, είχα πάει σούπερ μάρκετ. Ε, στο σούπερ Στο σούπερ που διαφημίζει ο Άδωνη που το αγοράζουνε κάτι φαντ ή σε κάποιο άλλο. Πετυχαίνω τον Άδωνη εκεί πέρα. Ε, έβγαλε σέλφι. Την okay. τελευταία φορά που πήγα στο σούπερ μάρκετ, το προηγούμενο Σάββατο πρέπει να βγάλαμε 7 σέλφι. Τι σέλφι γνώμη μου, δε. Μην είσαι τίποτα α... μαλακά τώρα. Εκεί που είσαι στι μουστάρδε, τσαπ, βγάζει και μια δείτε. με τον Άδωνη από πίσω. Και αυτό κανονικά δεν ήθελα να σου το πω, αλλά επειδή επιμένει να σου το πω. Και, λέω, κάθε να άμενα, να δω, θα... και τον επένω φίλε από πίσω. Ωπα! Πίσω, πίσω, από πίσω. Άουτιγκ! Από πίσω. Ναι. Να, να δω τι ψωνίζει. Και σου άρεσε, ήτανε πρώτη φορά. εντάξει, στην αρχή είναι λίγο, ξέρεις, περίεργα, αλλά εντάξει, το συνεθίζεις. Μην, μην, μην μείνουμε στην αρχή όμως, δεν έχει νόημα. Και, για πε. Άκου να δεις, και ψώνισα τα πάντα. Ψώνισα Με τα πάντα διάσταση. για σένα, ναι, μανδάμ. Και τώρα ζεσουίμπλ, ζούτε <σοίλοι> κλώστε νεοτραντάμ. Έδωσα τα πάντα για σένα ναι, και τώρα εσένα πιώ στο τρετάμα Έδωσα τα πάντα για μαντάμ. και τώρα σε πώ στο κρετάμα Πήρα ένα μήλο, πήρα ένα μήλο το μήλο σήμερα έχει το μήλο σήμερα πορτοκάλι σήμερα, Πού είναι το, και το σήμερα. Τώρα τώρα πάω και στην Πήρα λέω, και δύο αγκούρια. Αγκούρια και Μυτιλίνη. Καλά, μιλάμε για καλά. Ακαλά αγκούρια, <συμίλια> όχι τίποτα αυτά τα μικρά, το, το, όχι, μεγάλα, Μα, τα Όχι, κρύβει. Μπανάνε <συμίλια> είναι, αλλά σε μπερδεύω. Το, το ένα το φάγα, το άλλο το βάλα στην κατάψυξη για τι εκλογέ. Το αγκούρι στην κατάψυξη έχει νερά, παιδί μου, δεν θα ξεπαγώνει μετά. Για τι εκλογέ, για <συμίλια> να <συμίλια> κλειστράει ο... Το αγκούρι που συντήρησα τώρα δεν ξεπαγώνει. Δικό σα. Μπατσι γουρούνια, δολοφόνη. <συμίλια> Μητσοτάκι. <συμίλια> <συμίλια> <συμί Ξέρει εσύ. Ναι, να σου πω και. Ήθελα λίγο να μπλέξω τα συνθήματα, θα κάνω πλήρω, και ένα plot twist. Να δουλεύει το μυαλό. Όχι εκεί που μα κατευθύνουν τα, τα, τα ξένα μέσα και τα εγχώρια τσιράκια. Ναι, αλλά σαν τίποτε παραπάνω. Ποιο ήταν Είχα. το θέμα εξ αρχή, τι συζητάγαμε. Είπα στην κοπέλα εκεί πέρα, Βάλε μου 2 ευρώ φασόλια, Μου βάζε 2 ευρώ, δεν μου ζητάγει παρά. Φάε τα φασόλια, πάρε φόρα και έλα. Το στον Άδονη, με τον Άδονη τι έγινε.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 Να έχει μπερδέψει που κάνεις Ναι, το μόνο Γιατί και που... ο Άδωνη κάνει οικονομία, φεύγει τίγκα τα καρότσια, oh. αλλά δεν κοστίζει και τίποτα oh. στην τσέπη του όλο αυτό. Oh. Εμείς τα πληρώνουμε. Ναι, το μόνο που είναι ήταν τα προφυλακτικά και το χαρτί υγείας. Αλλά με τη Νέα Δημοκρατία ούτε γαμμάουμε ούτε τρώμε. Α, το χαρτί Hello. υγείας. Πάντως ο Άντωνης έχει δίκιο. Ε. Σε πιο πολλά. Έχει, δεν έχει ακριβή τίποτα. Άμα δεν αγοράσεις είναι όλα αυτή να... <συσίλω> Ναι, σου λέω εγώ ό,τι πήρα, του έλεγα 2 ευρώ φακές, ξέρω εγώ 2 ευρώ, δεν μου ζητάγανε κοπέλες παραπάνω. Κατάλαβες όλα, δηλαδή, ό,τι έπαιρνα ήταν όπως τα αγόραζα πριν ε, ένα χρόνο. Και Βενζίνα δηλαδή, που έβαλα στο σούπερ, στο... Στο... Α, το... πού την έβαλε τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν ψάχνω. Στα διελειστήρια. Μου 20 ευρώ, γιατί εγώ πάντα 20 ευρώ βάζω. Να. 20 ευρώ, 20 ευρώ μου βάλε φίλε. Μου είδες, να. Κατάλαβες. Τώρα τα Ωραία, ταρτοποιημένα, ναι. άριστα και αδονίστηκα. Τέλειο. Άντε για τώρα. Αυτή Αυτή είναι η ωραία Ελλάδα που θέλουμε. Έλα, πως όλα, ρε! Ένα. Λοιπόν, πρώτον που μου είπε την προηγούμενη φορά να τα ξέρω όλα, τι να κάνω, Ραπόστολ, αφού για όλα δικαιώνομαι, όταν τα έλεγα εγώ για την Ουκρανία, όταν τα έλεγα εγώ για την Γεωργία, όταν έλεγα εγώ για του Κάπε, τη Ράγκο Βαγεκάνο, του Υπεραστικού και τον Καντονά, δεν του ήξερε κανεί. Τώρα όλοι μου μοσράραντε τι δηλώσει του Καντονά. Τον είδε, φανταστικό ο Ερικό πάλι, ε! ε τώρα ξέχασα τη Λαϊκή Λοιπόν, καλά, ε, θα πάρω σε λίγο γιατί το ξέχασα. <συλίτυξε> <συλίτυξε> παρακαλώ, <συλίτυξε> παρακαλώ, <συλίτυξε> μίλανε καθήκη. Tapi last mori eh. Τι ενδιαφέρον θα είχε τώρα ο πώς το λένε ο Πογιόπουλο συνέντευξη με τον Κουτσούπα ή ο Παψεφάνη συνέντευξη με τον Τζίπρα. Καμία. Λοιπόν, δεν θα, θα, θα ακούσει τη γνώμη του ταξιδιού για τον Αντένα και τον κύριο Μητσοτάκη. Πολύ. Όμω ονόμιο και ο θα Λάθα. Ο Αντένα και η νέα δημοκρατία μαζί χρωστάνε 500 εκατομμύρια. Αυτή είναι η ματιά του ταξιδιού, την οποία δεν τη βλέπει κανένα. Έξα <Τι> τώρα είναι και η γνώση η άποψη των το καταλαβαίνω. Όταν πέθανε. Ο προηγούμενος προέδρος, Όταν έκλασε ο, ο Νίτσε να δει τι έγινε. Όχι, αυτό. Μόνο όταν πέθανε ο προηγούμενο πρόεδρο, ο Χατζη Νικολάου, ο Μόδμος, που δεν είπαν, μα είπε ότι είναι και εθνικό ήρωα. Να σου πω κάτι, να σου πω τη γνώμη μου για το Πέδον Πεντέλη. Ναι, τι. Λοιπόν, το Πέδον Πεντέλη θέλει να το κάνει βουλευτικό κέντρο, να το κλείσουν. Ξέρει γιατί. Γιατί. Διότι στο Μαρούσι, άμα θε, λέω και τα ονόματα, είναι τρία ιδιωτικά μεγάλα νοσοκομεία πέδων. Τρία ιδιωτικά μεγάλα νοσοκομεία πέδων. Πώ θε τα πω, δεν τα ξέρει. Okay. όχι τα ξέρω. Έλα, ρε, το θυμίσθηκα, λέμε μισοτάκι γαμ... Και, καμιά είσαι σωστά. και δεν συμφωνώ, είναι και λάθο. Λοιπόν, εγώ αυτό που πρέπει να καταλάβω είναι κάτι. Αν δεν πάμε να ψηφίσουμε, πώ θα αποφύγουμε το μιτσοτάκι. Δηλαδή, μου τι πάει όταν τα παιδιά αναρχικοί γράφουν τη ψηφίσατε ρε μαλάκι. Εμεί δεν το ψηφίσαμε. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Σιριζέι το γράφουν, όχι αναρχικοί. Μπράβο, είσαι πολύ ωραίο. Έλα, αλλά πω όλοι αυτό, και εκεί ήθελα να καταλήξω. Λοιπόν, αυτό ακριβώ ήθελα Δηλαδή, αν τυχόν κάνουμε αποχή, ε, γιατί εννοείται ότι δεν θα ψηφίσουμε Σιριζέ, γιατί εννοείται ότι το μιτσοτάκι το Να έφερο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κάνει πληθυριασμού πρώτη κατοικία, κόψιμο μισθών και συντάξεων. Θα είχαμε ακόμα ΣΥΡΙΖΑ, θα βασίλευε. Να, αριστερά θα ναι, ναι, ναι. Όρσε. Ναι, ναι, ναι. αριστερά θα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν τα έκανα αυτά, επειδή δεν τα έκανα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ σωστά μα έλεγε το κουκουέ. Και εγώ μ' άρεκα, τα πίσευα και ψήφισα τον ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τώρα το μυαλό, το κατάλαβα και έφυγα. Λοιπόν, το θέμα είναι και από τη στιγμή που ο Ρουβίκονα που κακό σου έχω συζητήσει με τα παιδιά, δεν κατεβαίνει ακόμα. Γιατί ο Ρουβίκονα έχει πολύ σωσές, να πάμε να κάτι. Το οποίο θα είναι αντίθετο σε αυτό. Α ψηφίσετε Κουκουέ, ψηφίστε κάτι βαρουφάκι, βαρουφάκι να αρι... πούμε. Ποιον? Βελόπουλο. Αυτή έχουν φτάσει. Λαρέ, γιατί... είπαμε αρι... αριστερά, αντιφασιστικά. φασιστικά και ούτε την Ανταρσία, ούτε κόμματα έτσι τα οποία έχουν βρωμιέ και διασύνδεσει με το σύστημα. Ακόμα και το... και το βαρουφάκι που δεν το πάω σαν βαρουφάκι ιδιαίτερα επειδή έχει τον κλέωνα τον γείτονά σου και άλλου πέντε. Αν κάποιο δεν μπορεί ε. να ψηφίσει Κουκουέ, α ψηφίσει τον βαρουφάκι προκειμένου να πετάξει Είναι αυτό που λέγαμε τρει στον κλέωνα. Ε, κλέω, Λέω να φύγει Το λέω είναι θεό. Το ξέρω από τα γυρίσματα πόσο καλό παιδί είναι και έχει και αυτοκίνητο. πάντα. Άμα λοιπόν. το ξέρει από τα γυρίσματα, τέλο. Άρα καλό πολιτικό. Λοιπόν, εντάξει, όσε έχει. Λοιπόν, και να σου και το τελευταίο, μια και μίλησα λίγο για Ρουβίκονα και να μιλήσουμε και για λίγο MeToo και όλα αυτά. Όταν οι άντρε, οι μπρουντάλοι ματσό του Ρουβίκονα πηγαίνανε και κάνανε επιθέσει σε σπίτια βιαστών και αυτά. Κάποιε γυναίκε τη φιλελεύθερη φασιστική δεξιά του κατηγορούσαν και λέγανε με ποιο δικαίωμα τι είναι Ρουβίκονα, είναι δικαιοσύνη Ρουβίκονα. Λοιπόν, αυτό για όλε τι μαγνητικέ γυναίκε, οι οποίε δεν βλέπουν ποιο έχει δίκιο και ποιο έχει άδικο, και κρίνουν με ρατσιστικά κριτήρια άντρα ή σοβιαστή, γυναίκα ή σοναλλεγγύη. Όλα. Όλα. Βέβαια, το σκέφτηκα πολύ ωραία. Θέλω να τα ξέρω όλα. Όλα. Θέλω να τα ξέρω όλα. Όλα. Όχι, έτσι δεν κουζομπώ όλα. Δεν το κάνω από κακό. Θέλω να έχω υλικό. Ποιο μου τρώει την περιέργεια τη όλα. Ισπανικό το τραγούδι τελικά, το κατάλαβα. Εγώ νομίζω θα με έβριζες πάλι επειδή σου μιλάω Ισπανικά. Ήχο δεπούτα! Αλλά και το χαίρετο τη εσπέρα έχει παλιώσει λίγο, δεν ξέρω τώρα, διχάστηκα. Όχι, πάμε το... στα γαμιακά κατευθείαν. <laughs> δεν τρέπεσαι. Με τροπή το λέω. Όλα θέλω να τα ξέρω όλα, δεν με μια κακή Το δικό μου το ψωμί είναι κάθε μια στιγμή που θα λύσω τα μυστήριά του. <χει>